Εγώ γύρω από Κάθε πέμπτη στι 8 το βράδυ. Δημήτρη Δημήτρης Δίνος, ο διαδικτυακός συμπέθερος. Μουσική. Δίνει ραντεβού στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Μια μουσική συνάντηση, δύο ώρες. Μοιραζόμαστε τραγούδια που αγαπάμε με φίλους. Πες το τραγουδιστά, θεματικές εκπομπές με ένα τραγούδια. Πες το τραγουδιστά, γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. και καθυστερημένοι, μαζί είναι πάντα καλύτερα Πέμπτη βράδυ, με μια μικρή καλυστέρηση είμαστε και πάλι εδώ παρέα Μια καλησπέρα, πρώτα πρώτα στο Γιώργο τον Αρβιέκτος που είναι εδώ παρέα στο Δωμάτιο Επικοινωνίας και περίμενε με περίμενε Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Καλησπέρα στην Φωτεινή Βάνατη Καίροι έχουμε να τη δούμε τη διάβαζε μάλλον, διάβασμα, έτσι, καλησπέρα. Ο Αντώνης Πάτρα στην Κύπρο μας, η Όλγα Πάτρα που άλλο στην Πάτρα και οι φίλοι τροπαλοί ακροατές που μας ακούνε, καλησπέρα σα, Χωρίς πρόγραμμα απόψε, μουσική και τραγούδια, έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Για φίλους, μέχρι τις 10. Και πολύ ροζιόν από τον Νοέμβριο οι περισσότεροι έχουν το κλίμα το Χριστουγεννιάτικο φέτο. Το έχουμε ανάγκη περισσότερο από άλλε χρονικέ να έχουμε αυτό το χαρούμενο Χριστουγεννιάτικο κλίμα με τόσο αποσυνηγίρε. Και έτσι λοιπόν από σχεδόν αρχέ Νοεμβρίου ξεκινούσαν και μα λέγανε διάφορα ε, Χριστουγεννιάτικα. Τα τραγούδια αρχίζουν και παίζαν. Κάποιοι σταθμοί μάλιστα έχουν προσαρμόσει στο πρόγραμμά του ολόκληρο ήδη από πολύ νωρί. Εμεί νομίζω τώρα έχει φτάσει ο μήνα σήμερα 12 ε, Δεκεμβρίου και άρα δικαιό μα να ακούσουμε και εμεί το πρώτο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι για Φέτο, εδώ για το πέστο τραγουδιστά Και θα ακούσουμε ένα καινούργιο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, καινούργιο με την έννοια παλιό είναι. Η εκτέλεση είναι η Kim Wild, μια φίλη μα από τα παλιά, φέτο έβγαλε ένα δίσκο με Χριστουγεννιάτικα, ο οποίο έχει μια ιστορία πίσω του. Δηλαδή, πριν σα πω την ιστορία του, που βρίσκεται πίσω του, να ακούσουμε την Kim Wild από τα παλιά. Να θυμηθούμε δηλαδή αυτή την πολύ ωραία τραγουδίστρια, και πολύ ωραία γυναίκα, και ωραία τραγουδίστρια, καλή τραγουδίστρια, pop τη δεκαετία του 80, Kim Wild όπως τραγουδούσε και διασκεύαζε Supremes You Keep Me Hanging On μια προσωπική μεγάλη επιτυχία της διασκευή από τη δεκαετία του 80 και μετά θα την ακούσουμε στο φετινό της Χριστουγιάδικο τραγούδι Λοιπόν ας ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν πρώτα You Keep Me Hanging On Kim Wild". Και α, να θυμηθούμε έτσι τα ωραία παλιά κατεπιστεύω από το ξεκίνημα καλησπέρα Πέτρο, Πέτρο Στέρ και ο Κάπτεν Μόργαν στην παρέα μας, καλησπέρα Αυτή είναι Kim Wild από τα παλιά You Keep Me Hanging On τραγουδάει και Ροσκης Απρίμς από τη δεκαετία του 80 ε, Επέστρεψε φέτος λοιπόν τα Χριστούγεννα ε, τι είχε κάνει Πέρυσι το τα Χριστούγεννα ε, έχοντας πει και μαζί με ένα κεθαρί παρέα τη πήκαν στο μετρό και τραγουδούσαν Κάποιο εκεί από αυτού που έτυχε να βρίσκονται εκεί και να την ε, τραβούν με ένα κινητό στο χέρι. που όλοι λοιπόν, μαζί του και τραβάνε διάφορα βιδιάκια. Το τράβηξε σαν βίντεο, ανέβηκε στο YouTube, έγινε μεγάλη επιτυχία αυτό και αποφάσισε Kim Wild να κάνει και δίσκο ολόκληρο μέχρι στου 9 τραγούδια. Αρκετά χρόνια αργότερα λοιπόν από αυτό που μόλι ακούσαμε, δηλαδή σχεδόν έχουν περάσει καμιά 30 χρόνια, λοιπόν, έβγαλε ένα γκρυτίσκο φέτο. Μέχρι στο 9 τραγούδια. Και ε, κυκλοφόρησε και αυτό το τραγούδι που τραγουδούσε στον ηλεκτρικό στην πραγματικότητα. Το ηχογράφησε ε, με μουσικούς βέβαια κανονικά μπάντα. Μαζί με τη συμμετοχή Ενός άλλου φίλου μας από τα παλιά, του Νικέρ Kershaw Και το έβγαλε δίσκο. Και το βίντεο κλιπ Το οποίο είναι εκπληκτικό, πάλι σε αυτή τη φιλοσοφία. Που μέσα σε ένα μετρό μπουκαρώνουν μαζί με του μουσικού και στου επιβάτε που του κοιτάζουν περίεργα. Τραγουδούν rocking around. The Christmas Tree, το κορίτσι που μεγάνασε. αλλά εξακολουθεί να είναι εγωιτευτική, η Kim Wild αντίκει να τη δείτε και να την ακούσετε. Ένα από τα φετινά χριστογεννιάτικα ε, τραγούδια και άλμπουμ του 2013. Πάμε να την ακούσουμε. The next the bowels of high Η Kim Wild μαζί με τον Nick Kershow. Ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ από τα καινούργια τα φετινά του 2013 που πιστεύω ότι θα κάνει και επιτυχία. Αυτό το τραγούδι και θα ακουστεί φέτο τα Χριστούγεννα πολύ. Να ε, ε, ακούσουμε ακόμα ένα από το δίσκο. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Rockin' Around the Christmas Tree με τον Nick Kershow. Υπάρχει ακόμα ένα ντουέτο στο δίσκο. Μπλάουν έναν φίλο μα από τα παλιά. Θα τον θυμούνται οι μεγαλύτεροι, δηλαδή η γενιά των Φόρτη. Και το μεγάλο όνομα αυτό λέ, ακούει το όνομα Recastly. Πάμε τώρα να τον θυμηθούμε λίγο το Recastly για να δω αν έχουμε κάτι εδώ σχεδόν. Είπαμε είμαστε χωρί πρόγραμμα. Ό,τι θυμούμαστε, χαιρόμαστε. Λοιπόν, ναι, Recastly. Πάμε να τον ακούσουμε από τα παλιά και θα τον ακούσουμε μαζί με την Kim Wild σε ακόμα ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το φετινό χριστουγεννιάτικο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγε μέρε. Ο Recastly από τα παλιά και αυτό. Never gonna give you up. Ωραία. ομικα στη θεσσαλονίκη και ήταν ο Ρικάστλι από τα παλιά. Never Gonna Give You Up ήταν, ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία από τη δεκαετία του 1980. Πάμε να τον ακούσουμε γιατί συμμετέχει σε αυτό το άλμπομ και τραγουδάει μαζί με την Kim Wild σε αυτό το χριστουγεννιάτικο άλμπομ που κυκλοφόρησε πριν λίγε μέρε. Mm, το έχω Ο Δημήτρη 1965 δεν είναι στην παρέα μα. Α, oh, πολύ καιρό έχω εδώ τον Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στ' Ελαινόματα. Καιρό έχω να είσαι εδώ καιρό έχω να ακούσω και τι εκπομπέ σου. Χαθήκαμε όλοι εδώ στο τρέξιμο. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε όπω λέω εδώ με τον Γιώργο στο δωμάτιο επικοινωνία και τρέχουμε να προλάβουμε το χόμπι μα που είναι αυτό εδώ. Τον ακούμε μουσική παρέα τι πέμπτες. Χόμπι μα, μια που έχετε και το χόμπιτ σήμερα βγαίνει στου κινηματογράφου. Και επειδή ψάχναμε να βρούμε εισιτήρια για το Σαββατοκύριακο, έχουν εξαντληθεί τουλάχιστον σε αυτές τις αίθουσε με τα 3D που υπάρχουν και με το καινούργιο το υπερ-3D. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτή η καινούργια έκφραση του 3D στον κινηματογράφο. Ε, πάντως εισιτήρια δεν υπάρχουν ε, Πάμε για την άλλη εβδομάδα Μάλλον, καλό είναι αυτό ε, Θα το δούμε το Hobbit, έχουμε δει και τον Άρχοντα των δακτυλιδιών, γελικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο κόσμος του Tolkien Θα τα πούμε μετά αυτά, προς το παρόν έλεγαμε για το Rick Astley και όχι για το για τα Hobbit ε, Για το Ρί Astley, ο οποίο συμμετέχει στο άλμπιμο αυτό Ακούστε τον σύ, ακούγεται σήμερα μαζί με την Game Wild, το τραγούδι είναι πραγματικά πολύ όμορφο και είναι το Winter Wonderland για να μπούμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα κι εμείς. Αν και έτσι όπως τα που ξεκίνησαν από το Νοέμβριο, θα φτάσουμε και θα λες όχι άλλο χριστουγεννιάτικο τραγουδί. Τι φτάνει.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 Circus clown We'll have lots of fun With Mr. Snowman Until the other kids Go knock him down When it snows Ain't it thrilling Though your nose Gets a-chillin' Well, Fowler can't play The Eskimo way Walking in a winter wonderland Froler can't play The Eskimo way, way. Walk Sing it Ωραία δεν είναι. Ένα τελείω διαφορετικό Ρικάσλε για αυτό που ακούσαμε. Σε ένα πολύ ωραίο νομίζω φετινό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Καλησπέρα να πούμε και στην Ellen είναι καινούριο μέλο του Music Heaven και έχει ξεκινήσει και κάνει και πολύ όμορφε εκπομπέ εδώ στο ραδιόφωνο μα, στο μουσικό μα παράδεισο. Εδώ που περνάμε την ώρα μα, κάποιον από τον ελεύθερο χρόνο μα, ακούγοντα μουσική που αγαπάμε με φίλους Και διάβαζα και άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο που λέμε τα σχέδια των ε, τροϊκανών έτσι τι έχουμε ονομάσει είναι δηλαδή κάτι πολύ μακρινό για μας είναι κάποιοι ας πούμε εξωγήινοι, εξωέλληνες οι οποίοι αυτοί, οι τροϊκανοί είναι αυτοί που ευθύνονται για όλα αυτά που μας συμβαίνουν ε, και άρα όχι εμείς όχι επιλογές μας, όχι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουμε βάλει να μας εκπροσωπούν και να αποφασίζουν για μας λοιπόν, και λέει τώρα πώ θα δίκαιο τρόπο Τη λύση για του πληστηριασμού έχουν βαλθεί σε όνο και καλά, να πάρουν τα σπίτια άλλου του κόσμου. Ποιο έχει σπίτι, α πούμε, να το πάρουν με κάθε τρόπο. Και δεν ξέρω αυτό, δηλαδή με ποιο τρόπο θα βοηθήσει στην περιβόητη, την πολυπόθητη και την συστημένη <χει> ανάπτυξη. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο. Α πούμε, δεν έχουμε τι απαραίτητε γνώσει και τι απαραίτητε σπουδέ, α πούμε, για να δώσουμε τι λύσει όπω έχουν όλοι αυτοί. Οι, οι από που έχουν βγει από τα Harvard και όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει ότι δηλαδή βγάζοντα το σφυρί, σπίτι, το σπίτι του, βγάζοντα όσου είναι τώρα μέσα σε σπίτι και έχουν δικό του σπίτι, βγάζοντα του έξω, πώ θα λύσει το πρόβλημα και θα φέρει την ανάπτυξη. Ε, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν θέλω τρομελές αναλύσει. με απλά λόγια. Α πούμε, κάποιο να μου πει πώ θα γίνει αυτό. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Και μια που λέμε για τα σπίτια, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει. Για σπίτι. Home. Είναι Simply Red. Ένα από τα πιο ωραία γκρουπάκια που έχουμε ακούσει ποτέ. Soul, έτσι. 20. Η κόστη του. το Picture Book είναι ένα από τα Watch's αγαπημένα μου heart with whom to beat now, what's worth nothing else but love, I'm prepared to take the heat now, what's worth more than anything else at all, to keep you firmly on your feet now, so fake cool and it should be over, cause I Memory. After all, home is a place where I yearn to belong. Where the land meets the sea, she'll be smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer. That's her with every beat Ήτανε σε blu και το Home ε, Και μην ξεχνάμε ότι πολύ σύντομα Δηλαδή στις 22 του Δεκέμβρη Σε πολύ λίγο Δηλαδή σε μια μισή εβδομάδα σχεδόν Έρχεται το live Το έβδομο κατά σειρά Live του Music Heaven ε, Νομίζω ότι θα έχει πραγματικά Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Μια που θα ακούσουμε πολλά από τα ονόματα Που ξεχώρισαν στον μουσικό διαγωνισμό Που προηγήθηκε τους προηγούμενους ε, Μήνες Ένα, Μια πραγματικά γιορτή για τη μουσική. Ακούσαμε πολλά καινούργια ενδιαφέροντα τραγούδια, γνωρίσαμε πολλούς δημιουργούς, ακούσαμε πολλά πράγματα που δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος να βγουν προς έξω και να ακουστούν έτσι από πολλοί κόσμο και την επόμενη Κυριακή στις 22 του μήνα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα είναι μια πραγματικά πολύ ωραία πρόταση στο Mike Irish Bar να, τους, να ακούσουμε κάποιου από αυτούς που ξεχώρισαν. Ανάμεσα τους θα βρίσκεται και ο Δημήτρης Καράς που είχαμε τη χαρά πριν από αρκετούς μήνες θα τον φιλοξενούμε, λίγο μετά δηλαδή το τέλος του διαγωνισμού το Μάιο και κάναμε μια εκπομπή εδώ παρέα και μας τραγούδισε κιόλας και ένα-δύο τραγούδια live, σύν βεβαίως αυτά που, που ακούσαμε το μέλος Βένσονας, πάμε να τον ακούσουμε θα είναι την επόμενη Κυριακή στο Mike Irish Bar και να μας πει την μπαλάντα της υπομονής, ένα τραγούδιο από αυτά που ξεχώρισαν στον αφεκτηνό διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven. Ήμουν στον κόσμο που μικρός Μα ήταν κόσμο κόσμος Στις γειτονιές μύριζε φως Μέσα στο σπίτι δυοσμός Φώναζε η μάνα μου να μαζευτώ Όταν ο ήλιος χανόταν και στα κρεβάτια μα τα παιδικά γλυκιά νυχτιά πλωνόταν. Τρίπιες αξίες και ιδανικά μας μάθαν στο σχολείο και πλαστικές θυροπητές φτιάχναν στο κοιλικείο. Τους δασκαλούς δεν ένοιαζε τι γράφει το βιβλίο το μόνο που του έκαιγε πότε θα πάει δυο με τι που ακούω κάθε μέρα, μέρα επικεντρώ. Θα τα τα μυαλά μου στον αέρα. Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου χουν Θα πω στενά σαν να με στείλει στη Σελήνη. Παλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα Κι αν πάει κι άλλο αυτή η κατάσταση Δημήτρη Θα πάρω φόρα και θα πέσω από το πλανήτη Τα αζαρια των πολιτικών έχουνε μόνο έξι Μ' αυτά που δόξαν στο λαό Πάργια και πώς να παίξει Πώς να σηκώσει ανάστημα Και πώς να τραγουδήσει Όταν η τσέπη αδιανεί και όλοι μιλούν για κρίση Δε γίνεται έτσι ρε, παιδιά Να πάει μπροστά ο τόπο, Δε φτάνει μόνο δεν λείπει μόνο ο τρόπος Λείπει ψυχή που δίνει πνοή Σε κάθε ανθρώπινη πράξη Λείπουν τα όνειρά και οι προσευχές Αυτός ο κόσμος να αλλάξει Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα θα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου έχουν μείνει Θα πω στην άσα να με στείλει στη σελήνη Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τεινάξω τα, τα μυαλά μου στον αέρα Κι αν πάει κι άλλα αυτή η κατάσταση Δημήτρη θα πάρω φόρα και θα μπεσώ από τον πλανήτη Στο Mike Iris Bar, στο 7ο Live του Music Heaven, θα είναι εκεί και ο Δημήτρη Καρά και εμεί θα είμαστε εκεί να του ακούσουμε. Και αν είστε εκεί, φίλοι, που θα είναι ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά και να συναντηθούμε σε μια πραγματικά μεγάλη μουσική γιορτή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Και από τον Δημήτρη Καρά στο Λαβράντι Μαχαιρίτσα και ένα τραγούδι, όχι δικό του, ένα τραγούδι του Τάσου Ιωαννίδη, ένα ε, πολύ ε, ωραίο μουσικό. Γράφει κυρίω δίσκου ε, με παιδικά τραγούδια, τα περίφημα. Λάχανα και χάχανα αν τα Dragons, Κάνει και διάφορες μουσικές παραστάσεις θεατρικές Και είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο δίσκο Που είχε τίτλο Να λες το σ' αγαπώ σαν μυστικό Και εκεί μέσα ο λαμβράτης Μαχαιρίτσας Συμμετείχε τραγουδώντας Για τον Δαλάι Λάμα Υποτίθεται Υποτίθεται και τα λαμφορμή Να τραγουδήσει Θε, μου, για αυτήν Που ναι, αγαπούσε το και Του και... Λέω πώ σε θέλω εδώ και τώρα έτσι κι μαζί μου Για βοηθήσω Λάκι, Λάκι. το ΛΑΙ ΛΑΜΑ να τον ακολουθήσω Βάλε και εσύ το το χέρι σου λέει να τα καταφέρουμε και εδώ είμαστε εμείς Όλη σε είδα Μου στρίψει <ΣΣΣ> βίδα Τρελάθηκα γαμώ την ατυχία μου Για πάρ' σου <ΣΣΣ> θα τα πτυχία μου Τρελάθηκα γαμώ την ατυχία μου Για πάρτι σου <ΣΣ> θα σκήσω <ΣΣ> τα πτυχία μου Άρα και ζήλια. σε σερπάω με χίλια. Με στέλνει η μυρωδιά σου και η γεύση σου. Θυμάμαι και ξυπνάω με τη σκέψη σου. Με στέλνει η μυρωδιά σου και η γεύση σου. Θυμάμαι και ξυπνάω με τη σκέψη σου. Βεγάρια στο μυαλό μου ηστεοφόρα. Στα χέρια μου κοχίλια και τελβάει. Σου λέω. Πως σε θέλω εδώ και τώρα Απόψε που με μέθισε ο Μάης Βαλάι Σου κάνω τάμα Απόψε αντιφέρει τη στο κρεβάτι μου Σε κάνω και του κουμπάρω και προστάτη μου Βαλάι ελάμα, Σου κάνω τάμα Απόψε αντιφέρει τη στο κρεβάτι μου Σε κάνω και κουμπάρω και προστάτη μου Που σφάζει, πατά στο γκάζι. Περνάς με το τσιπάκι σου και ψάχνουμε, Τη σκόνι του ρουφάω εγώ και φτιάχνω με. με το τσιπάκι σου και ψάχνουμε, με. Τη του εγώ και φτιάχνω έχει μπερδέψει και τα έχω παίξει. Μανάρι μου εγώ δεν αστείευο με. Κι από ψέργου στάρι σε πατρεύομαι. Μανάρι μου εγώ δεν αστείευο Κι από ψέργου στάρι σε πατρεύομαι. Σου λέω πως σκοτώνομαι για σένα Ανφίζω και μαραίνομαι μονάχος Θα μπω στη αγκαλιά σου την αρένα Σαν έτοιμος για όλα μόνο μάχος Βαλάει λάμα, σου κάνω τάμα Γεια σου ψηλιά, καλησπέρα σε κάνω και κουμπάρω και προστάτι μου Τα λαϊλάμα Σου κάνω τάμα Απόψε αν την φέρεις στο κρεβάτι μου Σε κάνω λάει και κουμπάρω και προστάτι μου <σχερσίες> Παρεπεπτσόντως ωραίο δέντρο οξύλια Το είδαμε και στο facebook Πολύ ωραίο Με τη υγείας σου και του χρόνου Τα λαϊλάμα Σου κάνω τάμα Σου κάνω τάμα Απόψε αν το φέρει στο κρεβάτι μου, απόψε αν στο κρεβάτι μου, σε κάνω και κουμπάρο και προστάτη μου, σε κάνω και κουμπάρο και προστάτη μου, απόψε αν τη φέρει στο κρεβάτι μου, σε κάνω και κουμπάρο, σε κάνω και κουμπάρο, σε κάνω και κουμπάρο και μπροστάτι μου, αυτό ήταν ο Δαλαϊλάμα του Τάσου Ιωαννίδη με το Λαβρέντι Μαχελίτσα. Είπαμε σήμερα έχουμε μια εκπομπή χωρί πρόγραμμα, μια εκπομπή έτσι για να ακούσουμε μουσικές που αγαπάμε και θα κάνουμε βέβαια και την ανασκόπηση της χρονιάς με τα album και τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε απλά επειδή παλιότερα είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη όγκο μουσικής και κάναμε μία εκπομπή για το ξένο τραγούδι και μία για το ελληνικό φέτος είναι αλήθεια ότι θα τα μαζέψουμε σε μία εκπομπή γιατί η ελληνική παραγωγή ήταν πολύ περιορισμένη και άρα αφού ήταν περιορισμένη η παραγωγή ήταν και πολύ λιγότερα αυτά που μας έκανε εντύπωση και μαζί με τα ξένα θα τα κάνουμε μία εκπομπή, θα, θα ανοίξουμε τον blog, περιμένουμε και τα δικά σας τραγούδια που ξεχωρίσατε μέσα στη χρονιά και εκεί μέσα στα Χριστούγεννα που εδώ θα είμαστε εμείς και θα τα λέμε εκείνες τις μέρες, θα κάνουμε και μία εκπομπή αφιερωμένη σε όλα αυτά. Η Σίλια ήρθε να μου κάνει παρέσεις στο δωμάτιο επικοινωνίας, ε, έφυγε ο Γιώργος, ήρθε η Σίλια και εμείς που να πάμε τώρα, να πάμε, να πάμε... Λοιπόν με τέτοιο κρύο, πια που έπεσε η θερμοκρασία στους 5, στους 6, στους 8, στους 9 βαθμούς ε, νομίζω ότι είναι ιδανικός καιρός για μια τραγουδιστή σούπα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν μια σούπιτσα για την παρέα για τη Σίλια που ήρθε εδώ στο δωμάτιο και το Δημήτρη 1965 στη Θεσσαλονίκη τη μέρη που σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή κουρασμένη λέει η μέρη δεν θα έχει σήμερα Σκονισμένα διαμάντια, άρα όποιο θέλει και είναι ξεκούραστο και έχει όρεξη και κέφι μπορεί να κάνει εκπομπή 11 με 1, οπότε και θα έρθουν οι ελκιονίδες νότε. Εμεί είπαμε δεν το κάνουμε, τουλάχιστον όσο μπορούμε με τίποτα, γιατί είναι, είπαμε, το ποδοσφαιράκι μα εδώ. Το ποδοσφαιρό μα, δεν βλέπουμε τσάμπερνο σιλικ, δεν βλέπουμε λάθη ποδοσφαιρικά. Τι κάνουμε εδώ, μα αρέσει να μαζευόμαστε και να ακούμε μουσική. Να λέω εγώ τι ωραίο δεν έχει η Σίλια, να μου λέει η Σίλια τι ωραίο είναι το τζάκι μα. Και γενικά να πορευόμαστε Και να πηγαίνουμε μετά άλλη μπαρέα Για να φάμε σούπα Στου Βασίλη Μουσική Καλησπέρες έχουμε και καλησπέρες έχετε όλοι Από την Φωτεινή Από τη φωτινούλα. Αν είναι να από ένα πνιγό στη σούπα. Θα σκαρφαλώσω να σοφώ. στης μάγισσα στη σκούπα, να αρχίσω τα φακίρικα με πιλτράκι, με μάγια και να του στυλλοκύρικα. Τη μοναξιά, την καρδιά. να μην. Στα δητά, Όλε οι εξουσίες Να τις πατούν αλήθιτα, οι άμαξοστοιχείες Κι εγώ σαν το αεράκι, σπουράνουν το μπαλκονάκι Φουσκομένο μπαλονάκι, να τους κάνω μπαμ. Να παθαίνουν οι τις της μου οι χαβαλεύες κι ο λεωτής και αρβελέτες μόιμος Σαρδάμ Αν είναι να με αριθμώ αντιστικής αξίας καλύτερα προτυπωργός τις πλήρους απράξιας και αν πρέπει να συναλλαγώ με την οικονομία του στραπεσίτες προτιμώ στην οδό το στοιχείο Είμαι στο πάχαλό του κόσμου ας γίνω πύρο και να βρει τίλιδος μου Κι έκωσα το αεράκι, στ' το μπαλκονάκι φυσκομένο μπαλονάκι, να τους κάνω μπάκι, να παθαίνουν οι λαγκέδες της ζωή μου οι χαβαλέδες Κι όλοι αυτοί οι σκερβελέδες Μόνιμος Και το σαν το αεράκι Στου το το που Βουσκομένο βαλονάκι Να τους κάνω πάπ Να παθαίνουν οι λακέδες Της ζωή μου οι χαβαλέδες Κι ο αυτοί οι σκερβελέδες Μόνιμος Αυτό είναι το Λοβασιλείσμα από Μια ωραία τραγουδιστή σούπα για να κεράσουμε του φίλου. Στο δωμάτιο τώρα εθεν, ε, έφυγε ο Γιώργος, ήρθε η Σίλια πηγαίνει, έρχεται να φτιάξει τον υπολογιστή τη. Έχετε όμω η φωτεινούλα, η φωτεινή μα έχει πολύ κρεμαθεί. Είναι μία από τι πιο μικρέ ακροάτριε του ραδιοφώνου μα. Ε, κατά διαστήματα εμφανίζεται, ξαναφεύγει. Τώρα η φωτεινούλα ε, πηγαίνει κάπω φωτεινή, στο, στο 12-13, κάπου εκεί. 14. Λοιπόν, διαβάζει η φωτεινή, ένα διαστήματα κάνει, κάνει διάλειμμα, περνάει από εδώ, μα λέει την καλησπέρα τη. Ε, συνεχίζει. Το διάβασμά τη και πολύ καλά κάνει δηλαδή, και η μέρη όμορφη είναι εδώ παρέμβαση. Λοιπόν, μια που έχουμε λοιπόν τη φωτεινή που διαβάζει, να τη βάλουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που μάλλον δεν θα ξέρει. Ένα τραγούδι που θα το στείλουμε στην Εσύλια που είπαμε κάτι την επανεκκίνησή τη. Είναι μια που έφτιαξε δέντρο, θα στείλουμε ένα άλλο δέντρο εμεί, μια λεμονιά. Για μια λεμονιά μιλάει το τραγούδι, και όχι για ένα έλατο αλλά αυτό έχω πρόχειρο. Και επειδή μας αρέσει λύσει είναι ένα γερμανικό συγκρότημα λέγονται Fulls Garden και το τραγούδι είναι από τα πολύ αγαπημένα μας δηλαδή αρκετά χρόνια τώρα που κυκλοφόρησε εξακολουθεί και μας αρέσει το ίδιο Είναι το Lemon Tree με τους Fools Garden και μετά θα στείλω και ένα στη φωτεινή <Τι>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 Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday, you talked about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see. So It's just a yellow lemon tree. Αγαπητέ Συμπέθαρε λέει: Το ξέρω το τραγούδι, λέει η φωτεινή. Ευχαριστούμε, φωτεινή. Πάλι καλά. Και η Σίλια επέστρεψε και ο Γιώργο ξανάρθε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία. Εσεί που είστε απ' έξω, αν θέλετε, μα στέλνετε μηνυματάκι με την καλησπέρα σα, με ό,τι θέλετε να μα πείτε. Λοιπόν, όταν οι άλλοι χτίζουν. Ε, χτίζουν. Λοιπόν, όνο μα το σπίτι τώρα είναι η συνταχία. Λοιπόν, όταν οι άλλοι στολίζουν δέντρα. Έλα τα, εμείς τραγουδάμε για τη λεμονιά, όπως τα κάναμε τώρα μόλις τώρα, με το lemon tree. Η Θεσσαλονίκη δυναμώνει κι άλλο, μπέκει και η παστέλα στους ακροατές. Καλησπέρα παστέλα, την απαστέλα την ακούτε τα απογεύματα της Παρασκευής, λίγο πριν από το Δέοντα, στις 6 το απόγευμα, η εκπομπή πιλατές και όπου, ε, όπου μα βγάλει, έτσι το απόγευμα της Παρασκευής. Και τι λέγαμε, Α, είπα ότι θέλω να στείλω τραγούδι στην Φωτεινή, η οποία είπαμε καλή διάλειμμα σήμερα και μα ακούει εδώ παρέα μα, Φωτεινή. Ένα τραγούδι που μιλάει για το σχολείο, ένα, ίσως, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για το σχολείο, από ένα συγκρότημα που πραγματικά με ενδιαφέρει να μου πει Φωτεινή, αν το έχει ξανακούσει, αν σου το έχει πάρει τα αυτιά σου. Το συγκρότημα λέγεται Super Trump και το τραγούδι λέγεται πάρα School Σχολείο, από τα πιο ωραία τραγούδια για το σχολείο. Σε βλέπω λέει Όταν πηγαίνει για το σχολείο Μην ξεχάσεις τα βιβλία σου Όλος ο δίσκος αυτός ήταν πολύ ωραίος Ήταν το Crime of the Century Τον Σούπερ Ήταν ωραία η εποχή τους αυτή Τον έχει και η Σίλια Άστε. Να λοιπόν, είδατε Πόσα πράγματα μας δένουν. Τον έχει και η Σίλια, τον έχω και εγώ το δίσκο αυτό σε βινήλιο Don't forget Η Σίλια έχει κάτι χιλιόμετρα με αυτό το τραγούδι στο τέρμα αγκάζι και Βόλιουμ και η Φωτεινή, από την άλλη πλευρά μας λέει ότι το έπαιξε η πάντα του σχολείου προχθές απίστευτο και ξέρει βέβαια και το συγκρότημα και το τραγούδι Φωτεινή αυτές είναι οι επιτυχίες και είναι η Φωτεινή 15 Μπράβο, αυτά είναι, επιτυχίες Εδώ είναι το πολύ ωραίο κομμάτι, εδώ με το, με το πιάνο Τη σύλλη και τη φωτεινή λοιπόν. Τέρμα τα volume και τα γκάζια. Το Ρότζερ παίζει, παίζει πια μου λέει η Σίλια. Λοιπόν, δεν θα δει και δηλαδή να πάλε κάτι για να πω φάουλε. Λοιπόν, τα λε απέξω και κάμια φορά τα λε και ότι να είναι. Λοιπόν, ο Ρότζερ Χότσορ, ο καταπληκτικό τραγουδιστή των Super Trump. Ε, ναι, δεν θα πω λοιπόν ποιο είναι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα σα έλεγα για του Vikings και την πάτησα. Γιατί βρήκα το δίσκο, βρώ το βιντεο λοιπόν για εδώ. Και όντω, ε, ε, γράφει υπάρχει ένα δίκο που έχει τίτλο ελληνικά συγκροτήματα και έχει μαζεμένα αρκετά από αυτά. Τα τραγουδάκια που ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα και έχει ω τραγουδιστή του Φρανσουάζ που ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα για την αποκατάσταση τη αλήθεια τον Στεφανίδη που μα έλεγε η Σίλια εδώ πάρα πολύ σωστά και με διόρθωσε ενώ έλεγε τον Βαρδί ενώ την Κατερίνα, την άλλη μεγάλη επιτυχία των Vikings, αναφέρει ω τραγουδιστή τον εκεί σωστά, όπω εγώ πολύ σωστά σα έλεγα τον ε, Τόνι Βαρδί που βεβαίω δεν είναι άλλο από τον Αντώνι Βαρδί που έγραψε τη μουσική, υπέγραφε τη μουσική στο συγκρότημα. Λοιπόν, αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και αφού βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή και βλέπω και άλλα τέτοια τραγούδια και κουρπάκια στη σειρά, δηλαδή βλέπω εδώ στη λίστα, βλέπω Survivor, βλέπω Sting, βλέπω Steve Miller Band. Λέω να ακούσουμε. Να ακούσουμε Steve Miller Band. Ε, καιρό έχω να ακούσουμε. Το... Μια από τι μεγαλύτερε του επιτυχίε ήταν αυτό. Το Serenade from the Stars. Τραγουδάρε. Άμπρα κατάμπρα λέει η Σίλια, ε? κατάμπρα. Να δείτε πόσο. Όταν έχει σταθερό στι απόψει σου. Λοιπόν. Άμπρα κατάμπρα, λέει η Σίλια. Άμπρα κατάμπρα. Λοιπόν. Άμπρα κατάμπρα. Μπίμ, σαλαμίμ, λέγαμε. Ο Χόρχευλλε βλέπετε στην παρέα μα. Άμπρα κατάμπρα και να και ο Σέρα στην παρέα μα. Καλησπέρα σε όλου σα, παιδιά. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Πε στον τραγουδιστά. Να, γιατί δεν χάνουμε εδώ τι εκπομπέ, Γιατί περνάμε ωραία. Είμαστε με φίλου εδώ. Έρχομαι με μουσική και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Και η φωτεινή θέλει να στη τραγουδί. Ζητήστε, παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε πρόγραμμα και άρα αν το έχουμε και υπάρχει στη λίστα γιατί εκτός λίστας δεν ψάχνουμε Έχω, υπάρχει μια μεγάλη λίστα εδώ με κάμποσα τραγούδια, χιλιάδες τραγούδια αν εκεί μέσα υπάρχει και αυτό που θέλετε πολύ ευχαριστώ να το ακούσουμε όπως είπε η Σίλια Αμπρακατάμπρα και όπερ και γένετο Ταρίρα, παρίρα Μάικ Μουκλάβερ Καληνύχτα Κούραση <laughs> <laughs> Καλησπέρα να βρω ένα μπαράκι να παίζει τέτοια μουσική να πάμε έτσι να πιούμε, να το ευχαριστηθούμε up, παλιά ήταν γεμάτη η πόλη από μπαράκι που παίζει τέτοια ωραία μουσική τώρα νομίζω θα πρέπει να είναι μετρημένα στα δάχτια μαζί μου, σημαίνει δεν είμαι εγώ εκτός εποχής πάντα τα μπαράκια, αυτά που υπήρχαν σιγά τα μια μικρά μπαράκια ωραία έτσι που ωραία, όμορφα με ωραία μουσική Πού πήκαν αυτά τα μπαράκια τώρα υπάρχουν λέει σύλλη, και απλά δεν τα ξέρουμε Μπορεί και αυτά πες ωραία περνάμε, ωραία. Αυτό είναι τραγούδι φαίνεται άλλο Ένα πολύ χαρακμένοι με βράδυ ένα μπαράκι, μικρότερα εκπασία με έτσι μερικό χώρο με ωραία μου και να παίζει αυτά τα γνωστά γιατί τελευταία για που έχω πετύχει εγώ τουλάχιστον σε πάρω. Παίζουν ένα τραγούτι που δεν τα ξέρω. <laughs> δεν δηλαδή, μου είναι πρωτεύοντα άγχρωτα. Δεν ζητώ αυτά τα χωραστικά που είναι μόνο από DJ JJ, α πούμε, και δεν ξέρει τι είναι αυτά. Θέλω να ακούσω ένα τραγού που να το ξέρω τραγουδίστρω, α πούμε, να το χωνέψω κάπω έτσι. Αυτό παρέφω πολλέ φορέ που φορές, έχω θέλεισει σε παράγει εξωτερικά ότι δεν ξέρω τα τραγούδια που ακούω, α πούμε, νομίζω ότι ο, νομίζω ότι ακούω πρώτη φορά μου σου κάποιε. Όταν βρίσκομαι σε κάποιους χώρους που παίζει μουσική Σαν να μην έχω ακούσει τίποτα ποτέ δεν αναγνωρίζω τα τραγούδια Η Φωτεινή Φωτεινούλα Μετά τη Σίλια ανέλαβε δράση Και μου λέει να ζητήσω τραγούδι Μου ζήτησε ένα δεν υπάρχει στη λίστα Μου ζήτησε δεύτερο υπάρχει στη λίστα Και είναι αυτό Είναι η επιλογή τη Φωτεινούλας Που επέστρεψε Θα χαρούν ιδιαίτερα οι φίλοι μας, από τη Θεσσαλονίκη Ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκορτήματα ε, Οι Τρύπες από τη Θεσσαλονίκη Και ο Γιάννης Αγγελάκας Με ένα τελείω διαφορετικό χρώμα από αυτό το σημερινό Εξίσου καλό όμως Τραγουδάει για την ταξιδιάρα ψυχή Και το περίφημο πλέον Magic Bass Με το οποίο βόλτες δεν κάνουμε Όποιος έκανε βόλτες με αυτό το Magic Bass Κάποια στιγμή χάθηκε στον δρόμο. Την Βερολίνο Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας Όσα κι αν έχω δάνει κάποια δεν σου δίνω Να κάνεις βόλτες με το MagicBuzz Όσα κι αν έχω δάνει κάποια δεν σου δίνω Να κάνεις βόλτες με το MagicBuzz Ταξιδιά να ψυχεί Κι αν δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω Καιρός να δω τη διάρκεια σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω Θα ψωριστώ και κάποιο βράδυ Ό,τι έχω μέσα μου για σένα θα το σβήσω Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει Και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχει πάρει Και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω mm. Ταξιδιάρα να και αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω Και όσο να δω τη δικιά μου ζωή Σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω και ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί τους βεβαίω, πολύ ωραίο συγκριότημα. Ανεβήκαμε, χορέψαμε εδώ μαζί και όπως λέει και η Φωτεινή. Να σα πω ότι το 2014 που μας έρχεται, ήδη εμεί που ετοιμαζόμαστε, θα, ξε... θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα που κάναμε στη δεκαετία του 1960 για το οποίο πήραμε πραγματικά πολύ καλά σχόλια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σα άρεσε και μα άρεσε και εμένα μου αρέσει αυτή η βουτιά στο παρελθόν, του σπουδαίες δίσκους και τη μουσική. Τον Ιανουάριο, δηλαδή με το που θα μπει ο καινούριο χρόνο, θα αρχίσουμε τα αφιερώματα μα πάλι. Θα, πάμε, θα περάσουμε στα δεκαετία του 70 με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, θα κάνουμε δύο εκπομπέ για τη δεκαετία του 70 στο ξένο και δύο για το ελληνικό τραγούδι. Και εκεί έχουμε να ακούσουμε ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο μήνυμα μου ήρθε είναι από ένα φίλο, ο οποίο μου είπε ότι μετά την εκπομπή που κάναμε για τη δεκαετία του 60 στο ελληνικό τραγούδι, την προηγούμενη, τη δεύτερη, την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα έβγαλε από, το, από τη δισκοθήκη το δίσκο από το δρόμο, το Μπιμπλέσα και το πήρε και το έβαλε στο αυτοκίνητο και τα άκουγε με αφορμή τα τραγούδια που ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπάρχει καλύτερο σχόλιο και καλύτερο μήνυμα από αυτό το να ακούσω ότι τελικά όντως υπάρχει, είναι μια αφορμή για να αρχίσουμε να ξαναθυμόμαστε τραγούδια και δίσκους και μουσικές που αγαπήσαμε ε, κάνοντα μια αναφορά σε κάποιες σπουδές στι της μουσικής του παρελθόντος. Αυτά. Μία από αυτές ήταν και αυτή με τις τρίπες και δίπλα-δίπλα εγώ τουλάχιστον άκουγα μαζί με τον πολύ καλό μου φίλο το Δημήτρη άκουγαμε δίπλα-δίπλα και το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, το Λάκη Παπαδόπουλο και τη Μένεξεδιά του. Καλησπέρα Αλφαγούλφ, γεια σου Νικόλα. Όχι, έτσι το Αυτό ήθελα να τα ακούσουμε Έπρεσα στα live Ήθελα να τα ακούσουμε στο στούντιο Με νεξαιριά Πασαι λοιπόν σε πιάκι του κοινώσει. Σαρντε χρόνια μόνος και ρημό στη Σαλονίφια και στα άλλα πνησιά. Σάφνιστο γνώισε και το ανέρωτο. Πληκτρισε στα υπόια καπιλιά; και τραγουστά σε είχο πλάγιο δεύτερο. Του θέλω να τα ακούσω με αλφαίλη. Πιστεύω και επόμενο που πιστεύω θα δωρισά Μητέρα ψάρια στα βουνά Ξηφομαχής στην ασφάλτο για το άδικο Του φεγγαριού την πλάτη καβαλάς Να θρεμπιβάτησεις σε τοπικό καζάδικο <έρει> <Nixon>. <phosphorus> <slash> <preserve> Νικολά, Alfa Wolf, εσένα που σε ξέρω, λέω Να ανοίξω Skype Έχεις μικρόφωνα και τίτια κοντά σου να σε ακούσεις Να μας πεις πέρα Να ανοίξω εδώ τα Skype Πες μου να είναι να ανοίξω να ανοίξω το διάβλο να μας πεις καλησπέρα Και η... εντάξει Να γιατί σας λέω εγώ δεν χάνω εκπομπή εδώ Πέτω στο τραγωτιστά, όσο μπορώ Γιατί σου απ' το λέω Μου γράφει η Σίλια στο δωμάτιο επικοινωνία. Η γυναίκα του πατόκου υπάρχει Ρωτάει η Σίλια Μην εξαιριά. Μην εξαιριά. Oh, oh, oh, oh. Και όπως σας είπα σήμερα δεν υπάρχει λίστα αλλά ενώ εμεί ακούσαμε τη μέρα Ξεδιά, δύο τραγούδια παρακάτω, δηλαδή στη λίστα αυτή που βλέπω μπροστά μου, έχει τον αριθμό 3080 Αυτό που ακούσαμε ήταν το 3076 Το τραγούδι, η μέρα Ξεδιά. Λοιπόν, στο 30080, υπάρχει το τραγούδι που ζήτησε η Σίλια. Λοιπόν, να γιατί περνάμε ωραία εδώ τι Πέμπε και πραγματικά, όσο και η μέρα να είναι δύσκολη, και η πραγματικά σήμερα μια μέρα που ήταν πραγματικά γεμάτη από το πρωί. Ε, και ήρθα δηλαδή γύρω στους 8 και κάτι, 8 και 5, 8 και 4 το ξεχειλήσαμε. Λοιπόν, δεν το κάνω γιατί να, δώστε. Η γυναίκα του Πατώκου υπάρχει ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες τραγούδια και είναι το τραγούδι 3.080 έτσι. Μετά το 3.080 εδώ πινάκισε. Ταρα ταρα, ταρα. Φωνή κάνει καλά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν είναι η γυναίκα του Μινάου, τη γυναίκα του Ιωσήφ, του Δημητράκη, του Θανάσι, του Αλέξη, του Κοσμά. Δεν είναι του Σπόκου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κοσταρόχου. Ούτε του Γιάννη, του Νίστα του χαμενου του Βουρνά ειναι η γυναικα του και είναι ο Νίκος Αλφαγόλφ που σε λίγο θα είναι η παρέα μα. Λοιπόν, θα ρίξουμε τα Skype. Θα έχουμε μία μικρή διακοπή, έτσι μην τρομάξετε. Απόλε τι γυναίκε των φίλων μου Πιά τον φροντίζει πιο καλά πια τον φροντίζει πιο καλά. Πια μαγειρεύει μόνο σύνταγε γκριφέ. Πια υφενή τι νυχτερινές του φορέσχε. Πια του χορεύει με παλιέ μα μουσικέ. Και ρίχνει και σε μα κλεπτε ματιέ. Δεν είναι καμιά πλατφόρμα, είναι ξανθιά. Ούτε καν ένα κοκαλιάρικο μοντέλο. Ούτε μαρβίλες μαρβίλε και γυαλιά. Δεν είναι σαν τη ροζίτα, όπου σα απελάκι του Μαρόκου. Σαν την καράλη, δεν λέει τα μισά στα γαλλικά. Είναι η γυναίκα. Μορφότερα παιδιά Και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά ε, Δεν την ξέρουν στα περιοδικά Δεν είναι η που ποπάει Του, του Κοστόπουλου η γυναίκα Ή ο άντρας του Ρουβά Δεν είναι σύζυγος Πασόκου Σιωπήλη του Αγγελόπουλου Δεν είναι θεωρία Μέσα σάρωστα μυαλά Είναι η γυναίκα του Πατόκου του Είναι η γυναίκα του πατόκου Είναι η γυναίκα του παντού. Δηλαδή Μουσυχάν, το δικό μα δύο Αυτή είναι η Σιλία και τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον ΑΒ τον Νικό. Έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε και βεβαίω στην χαρά μα και μια που το πετύχαμε εδώ σήμερα. Ευκαιρία είναι να τον καλέσουμε εδώ να τα πούμε λίγο λοιπόν τον βλέπω. Μια μικρή διακοπή ενδεχομένως να συμβεί σε σας. Μην τρομάξετε. Θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ σε δευτερόλεπτα. Ωραία. Για να δούμε. Νικόλα. Νάτος, πάμε να δώσουμε και λίγο με άλλη τρέντη στο μικρόφωνο για να τον ακούτε καλύτερα. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Τώρα, μάλιστα. Τον ακούμε. Καλησπέρα. Πάρα πολύ χαίρομαι που σας ακούω, Νίκο, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Είναι αλήθεια να τα πούμε τουλάχιστον έτσι, εδώ διαφορικά, γιατί τα πάμε στην γιορτή σου που γιορτάζεσαι την περασμένη εβδομάδα. Ναι, είπαμε τηλεφωνικός να σε καλά με πιέστη. Χρόνια πολλά και από εδώ να τα λέμε τα χρόνια πολλά. Γιατί νομίζω και αρκετέ μέρε μετά τη γιορτή τα χρόνια πολλά είναι μια ευχή που πρέπει να λέγεται. Γιατί πε πε, μπορεί και να πιάσει η Νικόλα. Ναι, όντω, ισχύει αυτό που λες. Να την υποβάλλε, ξέρει. Γεια πα, Ξεκινήσαμε στο ΝΑΙΤΑ. Έχουμε ξεκινήσει ναι, εδώ και δύο-τρει εβδομάδε τώρα. Δόξ πάει καλά. Τις ευχαριστούμενος με τα σημερινά δεδομένα, έχω και παρεούλα εδώ πέρα πια, έχω πάρει ένα σκυλάκι. Α, κάτι από... είδες στο facebook, ναι, ναι, ναι. Έχω τώρα τριών μηνών κουτάδι και άλλο, θα μπορούσα να ακούσετε τίποτα περίεργο. À, δεν, πει, δεν πειράζει. Είναι, είχε ξαναπάρει σκύλο ή πρώτη φορά είναι που έχεις Όχι, σκύνη. είχα, είχα πάντα σκύλο, απλά είχα μετά τον τελευταίο χαμό, δηλαδή τον τελευταίο που έχασα, ε, είπα ότι δεν θα ξαναπάρω γιατί είναι το δέσιμο πάρα πολύ μεγάλο, ξέρεις, Δημητρική. Όταν το χάνει, ε, είναι σαν να χάνει πραγματικά κάποιον δικό άνθρωπο. Και η ευθύνη βέβαια, Νίκο, γιατί είναι σαν να έχεις ένα παιδί στην ουσία. Ε. Ε, ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο. Εξαρτάται. Το θέμα είναι να μπορεί να έχει τον τρόπο να, το, να περνάει καλά αυτό. <ΛΛΛΛΛ> δηλαδή, εγώ τώρα πήρα ένα μεγάλο. Κοίταξα πρώτα απ' όλα το σπίτι που θα νικιάσω και νίκαισα τελικά να έχει μεγάλη, μεγάλο μπαλκόνι. Αφόσον δεν μπορώ να έχει κήπο, δηλαδή. Πάντω είναι, είναι, είναι ένα ζώο το οποίο εξαρθείται από σέλα. Δηλαδή αν δεν το δώσει να φάει, δεν θα φάει. Έτσι. Ναι, σαφώς. σαφώς είναι, αφούς, είναι ευθύνη, λέω, περισσότερο. Τι. Ακριβώς. Τα, τα σκυλιά δεν αγαπάνε. Τα σκυλιά mm. σέβονται. Και σέβονται το χέρι που του δίνει τροφή. Γι' αυτό και... Ελένα, <laughs> τότε είναι τρία μηνών και... το βγάζω έξω χωρίς γλουρία ακόμα, γιατί μετά θα είμαι αναγκασμένος. Σαν Ροντ που είναι ένα και λουρί και θύμωτρο, ίσω εκ του νόμου. Αλλά μέχρι να φτάσει αυτό το σημείο, που τώρα είναι κουτάβι και δεν είναι επικίνδυνο, ε, το βγάζω χωρί λουρί βόλτα έξω. Γιατί ακούει τα πάντα. Γιατί όταν πού μικρό το έμαθα από μικρο το εμαθα με ενα κομματι λουκάνικο που να του δίνω κάθε τόσο, μόλι έκανε κάτι επιβράβευση. <χω> και τώρα <χω> προχωράει και είναι δίπλα μου και με κοιτάει στα μάτια. Λέει ο Αντώνη εδώ, στο δωμάτιο, δωμάτιο επικοινωνία λέει τα περίεργα, λέει ο Αντώνη Πάτρα. Τα ακούμε από τα δίποδα, όχι από τα τετράποδα. Τα φιλιά μου σαν Αντώνη. <laughs> είναι στο δωμάτιο επικοινωνίας, έτσι να σου πω μια που δεν είσαι στο δωμάτιο. Είναι ο Αντώνη Πάτρα, είναι η μέρη ο Μικρόν, είναι η φωτεινή θάνατη, η πιτσιλίκα μας η φωτεινή. Η να, δηλαδή, μας η φωτεινή ο Μάικ Μπουκλάβερ και η Σίλια. Θα μπω και εγώ γιατί είναι γραϊδουργία. Έχεις καλησπέρα, έχεις φιλιά εδώ από τη Μέρη, από τη, από τη Σίλη, από τα παιδιά Επίσης έχουμε τους φίλους που μα ακούνε εκτός την καλησπέρα μα να έχετε ε, στο, Και αναφέρουμε στον Κάπτερ Μόργαν, στην Ευαγγελία Σακελαρίου Στον Τρελάκια, η Θεσσαλονίκη πολύ δυνατή απόψε ε, Ο Χόρχε που θα ακολουθήσει με το Μελοδρόμιο στις 10 Ο DJ Σπίλιο, η Παστέλα, ο Πέτρος Τσερ Καινούριους φίλους και αυτό που κανείς που πες εδώ λοιπόν. Και ο έρχεται στο δωμάτιο τώρα να μας πει την καλησπέρα. Νίκο, θα, μας πεις, ε... θα μας πει, θες να μας πεις κάτι για την περιπέτειά σου, λίγο για την υγεία σου, ή όχι. Ε, δεν ήταν κάτι το εντάξει, ιδιαίτερο βέβαια ήταν... Άλλαξε σαφνικό. κάτι για σένα μετά από αυτό. Βεβαίως, ναι. Δεν ξέρω, δεν δε, δε σ' άκουσα καλά, μπες ε, ότι θα πάμε κάτι και ο τραγούδι πρώτα και μετά, δεν... Το τραγούδι το... θα πάμε. Ναι. Θα, πάμε τραγούδι, ναι, θα πάμε ένα τραγούδι και θα μετά θα θέλω έτσι να μα πει κάτι να μοιραστούμε. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ίσω ε, έχει ενδιαφέρον ε, okay. όταν περνάμε περιπέτειε. Ενδεχομένω μπορούν mm. να έχουν να κάνουν με οποιασδήποτε τύπου περιπέτειε. Ε, αν ισχύει αυτό που λέμε ότι μα κάνουν yeah. πιο σαφού και μα κάνουν να βλέπουμε mm. αλλιώ τα πράγματα και την κοσμοθεωρία mm. μα και τα μικρά και τα μεγάλα που ζούμε, mm. θα έχει ενδιαφέρον να το πούμε μετά. Mm. Θέλω να θα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε πει μαζί, Νίκο. Σε oh. μία άλλη μα συνάντηση πάλι εδώ, όταν έχουμε ξανασυναντηθεί το απομόνωσα εγώ αυτό το έκανα τραγούδι είχαμε ξανατραγουδήσει όταν είχαμε ξανασυναντηθεί εδώ μαζί το κάποτε θα έρθουν να σου πούν Σαφάρα ε? Το έχουμε πει όντως, το έχουμε πει πάλι από μέσα Skype και τα λοιπά Πάλι κάποτε, το, το κάποτε Όμως και ζωντανά μου φαίνεται στην συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί Ωραία, για πάω λέει, κάτσε να το βρω γιατί το είχα έτοιμο, αλλά ξέρεις. Πατάω τε λάθο κουμπιά, τη λάθο τριβή. Δεν φτάνει <laughs> η πρώτη φορά. Λοιπόν, κάποτε θα έρθουν. Λοιπόν, τραγουδάει ο Αλφαγουλφ. Ο Συμπέθρο παίζει με το γραφείο του εδώ. Αυτό το χτυπάει το γραφείο. Και ψύλο τραγουδάει στον βάθο. Λοιπόν, τον εικόνα θα ακούσουμε ε, από άλλη μία συνάντησή μα, όπω και αυτή εδώ η έποψη. Και μετά επιστρέφουμε εδώ να τα πούμε. Να μιλήσουμε για μουσική και τραγούδια, για περιπέτειε, για το live του Music Heaven που είναι την επόμενη Κυριακή. Ε, ε, ε, Νικόλα, θα θε, θα τα πούμε εκεί. Δεν νομίζω γιατί δουλεύω έτσι. Είναι η μέρα που. Α, η Κυριακή είναι να... ανοιχτά. Είναι ανοιχτά την Κυριακή. Ε, εκείνη τη μέρα συγκεκριμένη έχω ένα εξτρά. Ωραία. Τα εξτρά, βέβαια, δεν αφήνω να, να παίξει τίποτα κάτω. Ε, δεν χρήσι... μπορώ γιατί το είχα κλείσει. Μου το έχουν κλείσει εδώ και πολύ. Δηλαδή δεν μπορούσα να πω κάτι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το Νικόλα. Έλα μα μαζί. Κάπου τότε θα'ρθουν να σου πούν πως πιστεύουν, αγαπού, και πως σε θένε Έχε το νου σου στο παιδί κλείσε την πόρτα με κλίδι σε Αυτό είναι λέει, oh. Κάποτε θα έρθουν γνωστοί, και γραμματικοί. Για να σε πείσου. Υπεράσπι σου το παιδί, κλείσε την πόρτα με, με κλείδι. Θα σε Ελπίδα. <Σιχει> Αυτό <αυτού> ήταν. <Σιχει> Με πήγε αρκετά πίσω. <laughs> Ωραίε στιγμέ όμω. Αυτά είναι από τα ωραία του διαδικτύου. Αυτό είναι και ένα λόγο από αυτού που προσπαθώ να μην χάνω με τίποτα αυτή εδώ, τουλάχιστον ένα-δύο που είναι αχ, τη βδομάδα, μια που πλέον το τρέξιμο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Αλλά σήμερα πραγματικά μπήκα στο σπίτι Νίκο 8 και 5, 8, 8, 8, και, 8 και, και έτρεξα να ανοίξω τον υπολογιστή, να φτιάξω ένα τσάι γρήγορα, να έχω κάτι στι λίμνε να πίνω. <laughs> Αλλά ήθελα να μην χάσω πούμε, αυτή την επικοινωνία μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Αυτό εδώ που τα λέμε Και να που ήταν και αφορμή να τα πούμε και λίγο από κοντά Ακόμα καλύτερα και να δούμε και πολλούς φίλους μας Που έχουμε καιρό Βλέπω και την Αγία την Αριστεία που μας ακούει Τώρα η το Γιάννη Στην Κόρυνθο Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου Αγία Μας λείπεις, Μα, Αγία αναγύρισες Εγώ σε άκουγα, βέβαια εσύ δεν το καταλαβαίνει, Γιατί ήμουνα ντροπάλος ε, ε, Επισκέπτης το πω. Με το που γύρισε γερατό πίσω έτσι. Δηλαδή, μια φορά να έχουμε απαρτία, ναι, δεν μπορούμε να, να, να είμαστε όλοι μαζί. <σχε> Εσύ, Νίκο, δεν επιστρέψει να κάνει εκπομπέ. να σα περιμένουμε φέτο το χειμώνα, ε, το 14. Το έχει βάλει στα ε, πλάνα. Το, το πόσο το θέλω είναι, το ξέρετε και θα το έχω πει. Το, το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ούτε φέτο να το καταφέρω. <σχε> Λέω ότι φέτο έχω χαλαρώσει πολύ του ρυθμού μου μετά από το γεγονό αυτό. Και θέλω να είμαι λίγο πιο χαλαρά, πιο ξεκουρασμένο το πούμε έτσι. Ωραία. Άρα θα σε φλεξονέω εγώ στο πέζα τραγούδι, θα άρχισε εδώ. Ε, μπαίνω συνέχεια, ακούω, δεν, απλά, ε, δεν μπορώ πάντα να μιλήσω ή δεν μπορώ πάντα να ακούσω. Αλλά ότι μπαίνω σχεδόν καθημερινά στο site και ενημερώνω, μου μπαίνω. Ακούτε και τη λανούλα μέσα με την μαμά εδώ. Ε, βέβαια, το κορίτσι μου. <laughs> για πες, για πες, κολλά. Κοίταξε, δεν ήταν, ήταν ε, 20, το Αγίοι Δημητρίου, το Αγίοι Δημητρίου, στη γιορτή σου. Ναι, ε, για πες. Α, το Αγίοι ε, Δημητρίου, ε. Γιατί ναι. είδα κάτι, είδα κάποια μελήματα, εκεί στο Facebook. Περισσότερο για φωτογραφία. Που πα, πάντα με χιούμορ όμω το είδα. Έτσι, με πολύ δύναμη από την κατάλαβα ψυχή. όπως είπα, είχα βρει καινούριο σπίτι και μετακόμισα. Εκείνη μέρα μετακόμιζα λοιπόν. Mm -hmm. Και κάπου εκεί μάλλον πικαρίστηκε ο οργανισμό, α το πούμε έτσι. Ε, ήταν ένα τραπέζι ξέρω εδώ, που δεν χωρίσασα στο σανσέρ και το ανέβασα στον τεταρτο ε, στην πλάτη και μάλλον εκεί πρέπει να κουράστηκα, εγώ δεν ένιωσα εκείνη την ώρα κούραση αλλά νιώσα ε, έναν πόνο σωστήθος, σωστή, ξέρετε, είναι πολύ έντονο και κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό, ας πούμε. Δεν <laughs> το είχα ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Και... Πιέστηκε δηλαδή. πάρα πολύ, ας πούμε, τα σημεία κατάστασης που ναι, α... δεν... δεν τους Ναι, αρχικά είπα, πήρες. εντάξει, μάλλον λέω, ξέρω εγώ, νευρικό είναι, γιατί ξέρει καμία φορά μας ένα άσφανος στο... στην καρδιά μπροστά εκεί, αλλά είναι νευρικός, δεν είναι... Ε, και λέω, το αλφού μου να ξαπλώσω λίγο λέω μάλλον νευρικό είναι, μου λέει έχει αλφός μου όπως είσαι, θα βγάλει... Πραγματικά φύγαμε αμέσω με ταξί γιατί ήμουνα με μηχανή και δεν ήθελα να οδηγήσω. Πήρα με ταξί και ο ταξί ήταν γιατρός. Ναι, ναι, ναι, ξέρεις, γυρνάει πίσω και με κοιτάει. Δεν έχεις τίποτε ίωση, μου λέει, η αγόρι μου. Αλλά εσύ πάντα τον κάζει λίγο γιατί νιώθω κάτι παραπάνω του, λέω. Πραγματικά φτάσαμε στο Υγεία και με το Φτάσαμε, δεν προλαμβάνε να με βάλουν σε φορείο και έπαθε την πρώτη ανακοπή, μετά έπαθε μια δεύτερη ανακοπή. Τέλος πάντων είχα πάθει ένα έμφραγμα με λίγα λόγια, είχε σπάσει μια πλάκα σε μια αρτηρία, είχε, κάνει, ε, είχε φράξει το, τη δίωδα, δεν μπορεί να σου τα τα γνωστά. Μάλιστα. Έχανα Άρα το μήνυμα μάγις, νομίζω τον Νίκο. Έτσι και γύρισα πίσω κατά 21-22 κιλά δυνατότερο, πιο τεκνό τώρα ξέρεις. Δεν το συζητώ. Εμένα, το λες, εγώ παλεύω σε δύο χειρά Παλεύω, ένα χάνω, δύο παίρνω. Ας πούμε, είναι πραγματικά. Αλλά είδες, άμα αναγκάζεσαι τελικά, τα καταφέρει νομίζω ίσως, άμα σε αναγκάζει από τις συνθήκες, που δεν είναι καλό αυτό, το λέμε. Αλλά αν, παρα, αν παρακολουθούσες στο Facebook, τότε θα πήρες και το γλέντισα πολύ το γεγόνος ας πούμε. Ε, με γεγόνος να σου είμαι ειλικρινής. φωτογραφία μέσα από την εντατική δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. <laughs> Μου άρεσε πάρα πολύ πραγματικά Μου το humor. Μου θυμίσαι δεν ξέρω αν είδες τώρα τελευταία που κάποιοι θα κανει διπλή μας εκδομή και χόρευε με κάποιους dance με όλους γιατρούς και τα λοιπά μέσα στο κυρουργείο. Ε, δεν ξέρω το άδειξε η τηλεόραση, ήταν πραγματικά πολυ ένα μήνυμα ξέρισε, Κάποια να έχει ετοιμάσει για διπλή μα εκδομή και να θέλει να πει ότι είναι, υπάρχει αισιοδοξία και να χορεύει λίγο πριν την α πούμε. Ε, αυτό μου θυμίζει και με ενό λεπτού. Χρειάζεται πέρυσι ομαδίλεμι <σχεσίλια> και ψυχή για να μπορεί να τα απεξέλθει στα δύσκολα. Ε, μα τι λες, όταν γυρίσει από τον εντό το εισαγωγικών, τι εισαγωγικό, μου κάνει Εγώ το είδα εσείς δεν το ξέρετε ίσω. Το λευκό διάδρομο που. Ε, Βίωσα και είδα... Το είδες αυτό. Ε, Άλλη δεν το ανανοικοποιώδηκα, δούμε. Υπάρχει, υπάρχει συνέχεια. Τώρα δεν, υπάρχει, υπάρχει. δεν ξέρω για είναι. είναι, αλλά γιατί υπάρχει, υπάρχει. Μάλιστα. Μπορεί Άρα αυτό είναι, σφίλη, λέμε, ξέρω, που όμως, λέγεται, δηλαδή, δηλαδή ότι υπάρχει... δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω τι διάσταση θα είναι. Αλλά Πάντως υπάρχει... δεν, σκο... δεν υπήρχε σκοτάδι. Αυτ... Όχι, γιατί είδα πάρα πολύ φως και ένας απέραντα λευκός διάδρομος. Ευχαριστώ παιδιά να είστε καλά για τα περαστικά, περαστικά Είναι πολύ πιο δυνατό εδώ εδώ πιο... Εγώ δεν τα διαβάζω αλλά βλέπω, τα βλέπεις και πλέον και μόνος Εδώ πάρα πολλά ναι, περαστικά ναι. Από τους φίλους ναι. εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία. Και θα τα καταφέρει, βέβαια Γιατί ε, ο Λίκος εδώ έχει περίστημα ναι, ψυχής Και έχει και ένα χιούμορ ναι. καταπληκτικό Δηλαδή αυτό <laughs> μόνο που είπες με τη φωτογραφία Στην λετατική Δείχνει εγνώσεις ότι μπορούμε και τα πιο δύσκολα Να τα περνάμε ε, δεν ήθελα να τρομάξω τον κόσμο, ήθελα να του δείξω την αισιοδοξία της υπόθεση. Ε, είχα φύγει, είχα, είχα γυρίσει όμω και, και ήμουνα και πολύ καλά. Δη, δηλαδή, δύο μέρες έκατσα στην Εντατική για αυτά προληπτικά. Ουσιαστικά ήμουνα αμέσω μετά τον παλαινάκι και ήμουνα τζετ. Και το μήνυμα, νομίζω, Νίκο, από όλα, έτσι όπω το περιγράφει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό που το μοιραζόμαστε, νομίζω, εδώ και με φίλου στο διαδίκτυο, γιατί νομίζω είναι μια ελληνική συνήθεια να συμβαίνουν διάφορα, δηλαδή να νιώθουμε διάφορα πράγματα και να λέμε δεν βαριέ, κάτι απλό είναι, αυτό, α πούμε, δηλαδή να μην πηγαίνουμε να το κοιτάζουμε. Ναι, αυτό το, το έχουν κάποιοι άνθρωποι και, ανάμεσα σε αυτό το σημείο και εγώ. Και εγώ ε, και όλοι μας, είναι Νομίζω είναι, είναι ελληνικό δαιμόνιο αυτό. Δηλαδή, νιώθουμε Η κάτι και λέμε... είναι το καλύτερο πράγμα. Βέβαια, εγώ είχα κάνει τσεκάπ. Πριν 4-5 μέρε ήταν περίπου που είχα κάνει το check-up το γενικό. Το οποίο μου το κάνει γιατί είμαι σε ιδιωτική ασφάλεια. τα παιδί ασφάλεια βάζουν σχεδόν τα μπουκά κάθε χρόνο. Ε, και δεν έδειξε τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Και έχω κάνει και ειδικά τρίπλε εξαρτηριών κτλ. Πάλι δεν έχει δείξει τίποτα. Ε, εντάξει, Αλλά όλα είναι ότι τρώμε. Ξέρει, Δημήτρη, εκεί οφείλεται όλα τα πάντα. Από τη διατροφή, ε? Εγώ, ναι. Εγώ βέβαια έκανα μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου μετά από αυτό, έτσι, περί των σουπών. σαλάτα. Και από θέμα διατροφής. Αλλά το κυριότερο για μένα και το σημαντικότερο που δεν περίμενα ποτέ να μου συμβεί είναι να μην καπνίζω. Έκοψα τσιγάρα. Ε, δεν το τσιγάρα. το Εδώ μιλάς με ένα άνθρωπο που έχω κόψει εδώ και πέντε χρόνια. Η πρώτη μου εκπομπή στο Music Heaven ήταν ένας χρόνος χωρίς τσιγάρα και ένας Μπορεί του τους ομυρικούς τσαμπουκάτες και τσακομούς που γινόταν μέσα στο φόρουμ για το θέμα τότε που ξέρεις, θα απαγορευόταν τσιγάρο, εγώ πόσο χπορωμένος. Είμαι γιατί ήμουν πολύ φανατικό. δηλαδή δεν μπορούσα να ζήσω, νευρίαζα. Εμένα από τσιγάρι και μπορούσα να περπατήσω ξέρω, εγώ μέσα στη νύχτα και να πρω ένα περίπτερο ανοιχτό. Για τέτοια αρρώστια μιλάμε, για εξαρτημένο κοβερά. Βέβαια, με το που βγήκα το νοσοκομείο του είπα το γιατρό: Του λέω 5 τσιγάρα. Από το 50, του λέω το πώ τα 5. Μου λέει καθόλου. Ε, το σεβάστηκα αυτό το καθόλου και. Μπορώ να σου πω ότι την άκουσα μάλλον. Μισό λεπτό. Θέλει να παραμείνει. Α πούμε να δει και ένα εγγόνι, καλά, καλά έσταση μέχρι εδώ. <σθέβη> <σθέβη> Αν θέλει. Σωστά. Και εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι σημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το τσιγάρο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ότι λέω, είναι δυνατόν να να είμαι εξαρτημένο από κάτι άψυχο. Γιατί πολλέ φορέ είναι σημαντικό. Η εξάρτηση μπορεί να έρχεται από κάτι έμψυχο. Ξέρεις. Αλλά να εξαρτάσαι Σαφώς. από κάτι άψυχο και να πιστεύει ότι αυτό είναι που θα σε βοηθήσει ας πούμε, να ξεπεράσει τι δυσκολίε. Λε τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε μια δύσκολη στιγμή, θα με βοηθήσει το τσιγάρο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό μα μέσα. Γιατί... Δεν νομίζω ότι κανεί ανάψει τσιγάρο και με τις σκέψεις ότι θα τον βοηθήσει. <laughs> το κάνει <laughs> από θέμα συνήθεια. Δηλαδή, εγώ ποτέ μου δεν ανάψα ούτε ένα τσιγάρο από αυτά που έχω καπνίσει. Για να με βοηθήσει. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ένιωθα ότι το ανάβω για να με βοηθήσει. Όλα τα ανάβω έτσι, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Έτσι, γιατί πρέπει να ανάψω. Α, λοιπόν, αισθάνεσαι έτοιμος. Βίβαια, τα τσιγάρα τα οποία είναι αυτό με το, με το καφέ, αυτό μετά το, το φαγητό, αυτό μετά το, το σεξ, αυτό, δεν ξέρεις, κάποια τσιγάρα τα οποία είναι τα... Τα απαραίτητα προ τα απαραίτητα. <laughs> ναι, <laughs> ε, ναι, τώρα μετά το φαγητό, α πούμε, ήταν απόλαυση το τσιγάρο, θυμάμαι. Όποιο τσιγάρο και ανέκανα. Ήτανε, ήτανε... Τώρα όμω η επέστρεψη, χωρί τσιγάρα και να πτήλε και εσύ, καλώ ήρθατε. Δεν όλες στο μου κάτι. κάνει διαφορά τώρα. Δεν νιώθω την έλλειψη. Στο mm. μαγαζί που είμαι, καπνίζουν όλοι, δεν με νοιάζει καθόλου. Με αρέσει πολύ. μες στο μυαλό μου δηλαδή το έφερα όπω έπρεπε να το φέρω. Για να μπορέσει να έρθει το τέλο. Γιατί το, το τέλο πρέπει να έρθει στο μυαλό μα. Ε, δεν είναι μόνο στο. Εγώ Νίκο, δεν ξέρεις, στο μυαλό, το ξέρω. Δεν... Το λέω και Επίσης. το νομίζω πλέον. Έχω καταλήξει σε αυτό είμαι yeah. σίγουρο yeah. ότι η μεγαλύτερη πάλι που έχει να κάνει κάθε άνθρωπο είναι με το μυαλό μα. Νομίζω ότι είναι. Σαφώ. Σαφώς, από, από, από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν αρχίσουμε και το απελευθερώσουμε, πολλέ φορέ μπορεί να δούμε πραγματικά πολλά πράγματα με άλλο μάτι και ίσω με πιο καθαρό μάτι. Τώρα όμω από εδώ και πέρα. Η ζωή είναι μπροστά μας, ευτυχώς, ο διάδρομος έφυγε και έτσι αφού η ζωή είναι μπροστά μας έχουμε και ωραία μουσικά πράγματα να περιμένουμε από τον Νικόλα. Πάμε να δούμε από αυτά που έχει κάνει ήδη όμως, θέλουμε να ακούσουμε ακόμα ένα μουσικό θέμα. Και είναι αυτό που είχε κάνει Νίκο για μια μουσική παράσταση που το έχει στείλει. Α, ε, ναι, του οποίο... <laughs> η, <χαριρώμα> η, η, <χαριρώμα> η, η παράσταση αυτή νομίζω παίζεται και φέτο. Και φέτος, ναι. Και έχει πάλι τη μουσική τη δική σου? Έχει πάλι τη μουσική. Σαφώς, σαφώς. Το ακουέριο στην δεν... jazz version ή το τι άλλο που έχω που βλέπω εδώ. Γιατί είχα δύο. Ναι, ουσιαστικά και τα δύο είναι. τα έχω φτιάξει εγώ, απλά το ένα είναι εντελώ τη διασκευή και πιστεύω ότι καλύτερα βάλει αυτό. Το jazzless αυτό? Που έτσι. είναι jazz version. Είναι, είναι το κομμάτι, το, το γνωστό κομμάτι αλλά σε μια jazz έτσι, version. Το γνωστό, τον Fifth Dimension που ακούγονταν στο Ή, Hair. Η μόνη διαφορά που είναι εσύ έχεις το περσινό έτσι δεν είναι? Το, το περσινό είναι, το σαξόφωνο είναι καθαρά από synthesizer ενώ τώρα το φετινό το έβαλα κανονικά αλλά δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη, εντάξει. Ωραία, για να τα ακούσουμε λοιπόν. Είναι, είναι η μουσική έτσι όπω την έφτιαξε ο Νικόλα. Πάνω στο ακουστικό έργο. Τη διασκεύασα, τη διασκεύασα. Τη fifth dimension από το hair. Για, και ακούγεται σε μια παράσταση του Χάρι Ρόμα. που παίζεται και φέτο. Και πώ λέγεται η παράσταση αυτή, Η παράσταση λέγεται Sex Revolution. Sex Revolution να κάνει με ένα ζευγάρι που ζει το 1970. Και προσπαθούν oh. να κάνουν την επανάστασή του μέσα από αυτό. Και υπάρχει μια σκηνή η οποία γίνεται μια beep ούζα και εκεί παίζει αυτό το κομμάτι. Τη στιγμή που παίζει αυτό το κομμάτι γίνεται μία παρτούζα στο κομμάτι. <laughs> <laughs> <laughs> Για να δούμε πώς θα συνδεθεί αυτή η μουσική που θα ακούσουμε τώρα με αυτά που μας είχα <laughs> δει, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> που συνεβαίνουν σε σκυλί. Ωραία. Aquarius, λοιπόν, Jazz Version <laughs> από τον Νικόλα <laughs> τον Ανφαγουλφ, έτσι, που έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά που θα ακούσουμε τώρα, τη Διασκευή. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μας δεκάλεπτο ε, και μετά θα έρθει το μελλονδρόμιο με τον Χόρχη για να σας πάει μετά μέχρι τις 11 όσο πάει ο Νίκος μια που ο Χόρχη μια που σήμερα μέρη δεν έχει διαμάντια σκονισμένα ε, στις 11 Ωραία, Εγώ βέβαια αυτό δεν μπορούσα να το μεταφράσει σε μια τέτοια ορτική σκηνή όπω λες, με πο πολύ συμμετοχική, να το πούμε έτσι. Ε, πολύ συμμετοχική σκηνή. Με διάθεση, με <laughs> αλλά με πολύ παράλληλα σατυρική διάθεση. Δηλαδή δεν είναι. Ακου... Έτσι όπω ακούγεται, ίσω να ακούγεται πρόστιχα. Όχι, όχι, καταλαβαίνω. Εντάξει, νόητε, ότι... Καταρχήν μιλάμε για μια, μια, μια χιουμοριστική μια παράσταση που έχει χιουμοριστεί. Ακριβώ χιούμορ. Χιουμορ. Ε, επίση, έχει καλησπέρα από την Αγία, από την Αριστερά. Στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου, Νικόλα. Και λέει: και να είσαι καλά. Ενώ επίση ναι, και καλά. ο Πέτρο, επίση μα έστειλε την καλησπέρα του. Για να δω εδώ μου λένε ότι κάποιο δεν ακούμε καλά. Κάποιο μου λέει ότι δεν μα ακούνε και δεν πιστεύουν. Όχι, όλα είναι OK εδώ. Ο Πέτρο Τσέρ, επίση, ο οποίο πρώτη φορά λέει, άκουσε την εκπομπή σήμερα και του άρεσε πάρα πολύ και του άρεσε και ε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, Δημήτρη, και Νικόλα. Ο Πέτρο Τσέρ είναι από τα καινούργια μα. Μέλη εδώ στο Music Heaven Καλώς όλοι σας Πέτρο στην παρέα μας ε, Άρα λοιπόν Night Out Κάθε Παρασκευή και Σάββατο Και καμιά φορά Παρασκευή για την Κυριακή Παρασκευή και Σάββατο ναι. Όχι το Εξτρά είναι αλλού, είναι σε... σε άλλη κατάσταση Τα Χριστούγεννα, τις μέρες των Χριστούγεννων Σήμερα στο Χριστουγέννα θα δουλέψουμε Παρασκευή-Σάββατο, θα δουλέψουμε όμω και Τρίτη-Τετάρτη που είναι οι γιορτινές μέρες. Το σχήμα είναι το ίδιο αυτό που, ήταν, που είχαμε και πέρυσι στα Χριστουγέννα. Όχι, όχι, όχι. Έχει αλλάξει τελείως το σχήμα. Η κοπέλα αυτή που τραγουδούσε, πώς τη λέγανε Τα τραγουδούστρα που ήταν τότε. Ε, αυτή είναι η ευτυχία Ιφαναριώτη η ευτυχία. οποία παίζει και σε αυτό το θεατρικό του Ρώμα Είναι ηθοποιός όσο το, το πλείστον η ευτυχία αλλά έχει και φοβερή φωνή mm -hmm. και και Έχει φέτος τραγουδάει. στο σας, είναι στο Night Out ε, Έχει παίξει και στο Καφέ τη Χαρά, ε, Είναι γνωστή σαν ηθοποιός Ευτυχία Ιφαναριώτη Είναι στο φέτος στην ομάδα του Night Out Φέτο, φέ, Φέτος δεν είναι μαζί μας, όχι Φέτος έχει δύο θεατρικά Έχει και ένα παιδικό Δεν μπορούμε να μπορέσει να είναι και στον τρα, τραγούδι. Ο γιος σου όμως τραγουδάει, ε. Ο γιος μου, ναι, παράλληλα με τις σπουδέ του, <σπουδες> έπηγε σε μια αντισμή κρυφά, τον δεχτήκαν, Είναι ε... και μέλος του Music Kevin, ο γιος του Νικολά. λέει, είναι ο Alphagolfson, <σπουδες> κάπως έτσι, πώς θα έχει κάνει τον Νικόνα. Yes. Ε, ε, και, <σπουδες> και πολύ ωραία και πολύ Πέρσι είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα μια πολύ ωραία live, νομίζω ένα πολύ ωραίο live, Όποιος ήταν στην φι... πολύ ζεστή συνάντηση. Μουσική. Τραγουδίσαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε Είχε κάνει και μία τραία. εκπομπή εδώ μετά παρέα με τον Νίκο με κάποια αποσπάσματα από αυτά που τραγουδίσαμε εκείνη τη φορδιά. Έχεις κρατήσει και από αυτό. Έχω γραφτήσει, αλλά δεν τα έχω, έχω μαζί μου αυτά εδώ. Δεν Α. υπάρχουν στη λίστα γιατί δεν ήμουν έτοιμο, δεν ήμουν προετοιμασμένο. Εντάξει, ε, ναι, γιατί ε, δεν θυμάμαι να σου γράφετε. Αμα αναλογικά σου τα χαστείρι και σα. Βέβαια, βέβαια. Τα κάναμε, κάναμε εκπομπή εκ τότε πολύ ωραία. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε <συσιαντή> και να περάσουν κι άλλοι τέτοια, να συμμετέχουν κι άλλοι γιατί ήταν πραγματικά από αυτέ τι συναντήσει. Όπου περνά πολύ ωραία, είναι πολύ παρείσκο. Απλά ναι, είναι, είναι μικρό ο χώρο ο δικό μου. Δεν μπορεί να, να φιλοξενήσει μια κανονική συνάντηση του Music Heaven. Αυτό ήταν μια ωραία ήταν παραγωγών. Ήμασταν <Τι> πιο λίγα άτομα, ήταν πιο ναι. ευχάριστα. Τέτοια ευχάριστα χρειαζόμαστε σε αυτή την περίοδο. Είσαι αισιοδόξο, Λίκο, Είναι. Αποφύσιμα αισιοδόξο. Τώρα, έτσι όπω έχουν φτάσει τα πράγματα, θα μου πει αυτό το λέμε και χρόνια τώρα. Πιο κάτω δεν πάει, ας πούμε, ε, αλλά... Αλλά άλλο και πάει λάδι. παρακάτω, συνεχεία. Πιο κάτω δεν πάει, λέμε, και, όλο, και τελικά υπάρχει... Όλο, όλο, ναι, και, και όλο βρίσκεται το πάει πιο κάτω, τελικά, πώς γίνεται. Όντως είμαστε... Σερνόμαστε τώρα, δεν είμαστε πουθενά, είμαστε κάτω, τελείως. Δεν, το 2014, αλλά θα, θα είναι μια χρονιά που, όπως λες τώρα, ότι υπάρχει ένα, κάπου υπάρχει ένα όριο, ας πούμε, σε όλα αυτά. Πι πιστεύω ότι το 2014 θα φανεί, υπάρχουν και εκλογέ. Πάντω ναι, είναι η χρονιά σημαντική γιατί θα δείξει αν πραγματικά κάποια πράγματα που ακούγονται είναι αλήθεια ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασίσουμε πια, πιο συνειδητοποιημένα. Mm. Όλοι μα. Για να δούμε. Γιατί υπάρχουν πολλά, πολλά ρεύματα και πολλά, σε... πολλά πράγματα που γίνονται για άλλου λόγου. Αλλά όμω συμβαίνουν α? και το ότι συμβαίνουν δεν είναι και τόσο. Ευχαριστώ. Πολλά ρεύματα, Νικόλα, και θα ποντιάσουμε με τόσα, ναι, ρεύματα, ναι, <laughs> με τόσα ναι, πολλά ναι. ρεύματα που κυκλοφορούν <laughs> γύρω μα. Ευτυχώ έχουμε τη μουσική. Εγώ αυτό λέω. Η μουσική τώρα βοηθάει να καθαρίζει το μυαλό όταν ακούει καλή μουσική. Και είχαμε ωραία αρέσει, πράγματα. Αρέσει. Τι σου άρεσε φέτο το 2013 α πούμε και αυτό. Ε, ε, ε, υπάρχει κάποιο δίσκο, κάποιο τραγούδι που σου άρεσε φέτο που το ξεχώρισε, Φετό. Mm. Ε, ε, από από ε, αυτά που ναι, βγήκαν τα λίγα, όχι. γιατί δεν βγήκαν πάρα πολλά φέτο. Mm -hmm. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Δεν περνάει κάτω μυαλό μου, όχι. Σε καλό από τώρα, και γύρω στα Χριστούγεννα, μια ανασκόπηση τη χρονιά σε ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αυτά που ξεχωρίσαμε εμεί, τουλάχιστον από τη χρονιά που μα πέρασε. Να τα ακούσουμε μαζί και να τα σχολιάζουμε παρέα. Ε, σε mm -hmm. πώς καλό από τώρα, δηλαδή, έχει την πρόσκληση αυτή. Να σε Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλου του φίλου που κάναμε παρέα απόψε, mm -hmm. πρόγραμμα και στο σκυλί που. Hey. Τώρα, τι όνομα έχει το σκυλί, έχει πάρει ένα μισό λεπτό. Αυτά συμβαίνουν έτσι. Πώ λένε στην τηλεόραση, αυτά συμβαίνουν. Στι ζωντάνε εκπομπέ, ναι. Ένα παππούτσι και έχει κάνει βάλα. Πώ λέγεται το σκυλί, πώ το λέμε. Τη λέμε beauty. Beauty, πολύ ωραία. Η beauty λοιπόν έκθεται στη συμμετοχή. το τέλο. Ευχαριστούμε του φίλου που ήταν μας στο δωμάτιο επικοινωνία. Τον Αντώνη, τον Χόρχε, τη Μεριόμικρον, τον Αβιέκτου, τη Φωτεινή, τον Ερταίο και την Σίλια. Οι φίλοι που μα ακούγανε απ' έξω. Περισσότεροι, ο Τρελάκια, ο, ο... ο... Ποιο, τι πρέπει να μην ξεχάσω, την Παστέλα, την Αγία, από αυτού που βλέπω, την Αλκυώνη, του ντροπαλού επισκέπτε, κάποιοι φίλοι που ήρθαν και έφυγαν. Ε, να ευχαριστούμε πολύ. Ε, την καλή θα την πει ο Αλφαγούρστο, την τελευταία. Εγώ να σα πω ότι την άλλη Πέμπτη θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ, θα είμαστε. Στο Παίρσιτο Τραγουδιστάν το παλεύουμε να μην λείπουμε. 8 με 10 τουλάχιστον, τι Πέμπτε. Ε, και τι άλλο θα σα πω. Ναι, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Του Αλφαγουρφ, πάλι που μα το έχει στείλει κάποια στιγμή παλιότερα, ένα τραγούδι που είχε γράψει για τον Άγγελο ο oh. Νίκος. Αυτό θα, αυτό θα είναι η καλή νύχτα μα για απόψε, και μετά, θα... και μετά έρχεται Χόρχε και μελλοδρόμιο. Η καλή νύχτα καλή από νύχτα, τον Νικόλα τον Αλφαγουρφ και, και, και, και υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε φυσικά εδώ. Έτσι. Η πόρτα εδώ του Μποέλτο στον τραγουδιστά είναι ανοιχτή και σε περιμένουμε. Η συγκαιρία είναι να μπορέσει να υπάρχει αυτό το. υπήρχε σήμερα ο χρόνο, να μπορέσω να το κάνω. Για μένα είναι χαρά Και μου λείπει, μου λείπει πολύ τώρα διόφωνα Καληνύχτα λοιπόν Καλό παραστηριότητα και αλιακό Καλή νύχτα, καλές γιορτές να έχουμε Καλές να δράσουμε, γιορτές όμορφα. Καλά Χριστούγεννα, ευχές για όλους Αλληλεγγύη παιδιά, βοηθάτε τον διπλανό σας Αλληλεγγύη και πολύ που συγκεκλίνουμε Με το τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Για τον Άγγελο που είναι Α, Τι εννοείς Ποιο είναι ο Άγγελος? Ο Άγγελο είναι ένα μεγάλο αγάπη, ο γιο μου. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έγραψε και τραγουδάει ο Νίκο για το γιο του και με αυτό σα λέμε Καληνύχτα και οι δύο μα. ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, να είστε Και επειδή μοιράστηκε μαζί μα κάποια δικά σου προσωπικά πράγματα όπω έχει να κάνει με την υγεία, αλλά νομίζω αυτό βοηθάει πάρα πολύ πολλού ανθρώπου που δεν εκφράζονται και δεν λένε πράγματα που του συμβαίνουν. Ε, και νομίζω ότι ένα μεγάλο μήνυμα είναι όταν νιώθουμε κάτι να πηγαίνουμε κατευθείαν και να μην πιστεύουμε ότι είναι απλά. Ότι ,τι πιστεύουμε, εμείς σαν Έλληνε που είμαστε, Ό,τι δεν είναι τίποτα, και τι μπορεί και να προλάβουμε και έτσι να συνεχίσουμε Είμα. να βγούμε από το διάδρομο όπω πολύ ωραίο το Περισνίκο και να ξαναβγούμε στο φω. Όπω νιώθω ο καθένα, είναι το καλύτερο να πράττει. Εγώ έτσι ένιωσα, έτσι έκανα, έτσι νιώθω, έτσι κάνω πάντα. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο, απλά έτσι νιώθω. Πάντα στο φω, Νικόλα, εύχομαι εγώ, για όλου μα, και για σένα και για μένα και για όλου του φίλου που είναι εδώ παρέα μα. Προ το φω να πηγαίνουμε. Και όχι προς το σκοτάδι που απλώνεται γύρω μας, είτε στην καθημερινότητά μας, είτε στη ζωή μας, είτε στη... σε ό,τιδήποτε που μπορεί να συμβαίνει πλέον σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Χώρχε, συγγνώμη, που σου παίρνουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Είναι τέσσερα λεπτάκια και αμέσως μετά μελοδρόμιο. Σε, χαμόγελο να γίνει μοιάζοντας μου ο ήχος το πέ καθαρά πως λίγο από μηνέ να στιγμή εκείνη θα είναι καλή νηχιά κοντά μας σαν πρευτείς στο νου μου θα εκείνη, η όμορφη βραδιά μας. Με, την ώρα που θα έρθεις Κομμάτι από το σώμα της καρδιάς μας θα σου κρατώ το χέρι και θα σου οδηγώ Στο πως του ήλιου που κανένας δεν Ζήτησω συντροφια και το Θεό κοντά σου να νεό ναι όπου πα να σε φυλάει να σου κρατώ το χέρι και θα σωφιγό στο φωστού του. Δε και η ψυχή μου σαν αγελοφτερούγιση για σε ζω για σε να αρχίζω από την αρχή θέλω να δω πως η ζωή μου σαν αρχίζει σου κρατώ το χέρι. σύντροφιά και το Θεό κοντά σου να' ναι όπου πας να σε φυλάει θα σου κράτω το χέρι και θα σ' οδηγώ στον του ήλιου που κανένας δεν θα πάει και θα ζητήσω σύντροφιά και το Θεό σου, να είναι όπου πας, να σε φυλάει